Ήδη σα είπα από την περασμένη ομιλία μας για τον τρόπο με τον οποίο νηστεύεται η Αγία Ανιστία των Χριστουγέννων και επανέρχομαι σήμερα να σας πω τα εξής. πολλοί προσπάθησαν και προσπαθούν δυστυχώς να θολώσουν τα νερά και προσπαθούν να δημιουργήσουν σύγχυση στους χριστιανούς ότι η γνηστία δεν είναι έτσι όπως σας την υπαγόρευσα εδώ αλλά είναι πιο ελαστική και πιθανόν κάποιοι από εσά που διαβάσατε τη φωνή κυρίου πιθανών ή που ακούσατε κάποιες ομιλίες πιθανών που έμαθα ότι ακούστηκαν πιθανόν λοιπόν να θεωρήσατε ότι αυτά τα οποία σας είπα είναι λανθασμένα προχθές να πω την αλήθεια προβληματίστηκα και πολύ επίμονα με απασχόλησε το ερώτημα Είναι δυνατόν το άγιο Όρος να κάνει λάθος Είναι δυνατόν άλλοι ευλαβείς και Άγιοι κληρικοί και λαϊκοί που διδαχτήκαμε στα πόδια τους είναι δυνατό να κάνει λάθος. Και βεβαίως, ήμουνα απολύτως βέβαιος, αλλά έψαξα το θέμα, επήρα το Ιερόν πιδάλιον το οποίο δυστυχώ το διαβάζουν ή να βάλω και τον εαυτό μου μέσα, το διαβάζουμε μόνο όταν μας συμφέρει και δεν το ανοίγουμε όταν δεν μας συμφέρει ή δεν ψάχνουμε αυτά που πρέπει να ψάξουμε και κοιτάμε να βρούμε κάποια πράγματα προκειμένου να δικαιολογήσουμε τις παραβάσεις μας Άνοιξα λοιπόν το Ιερόν Πηδάλιον και το βρήκα ακριβώς αυτό που σας είπα ακριβώς αυτό που σας είπα για το πώς νηστεύεται η Αγία Τεσσαρακοστή και θα σας το διαβάσω από το πηδάλιο για να είστε και εσείς ενήμεροι και να είστε απολύτως σίγουροι ότι αυτά τα οποία σας λέγω δεν είναι εφευρήματα του κεφαλιού μου, αλλά είναι πράγματι αυτό που σας είπα και προχθές. είναι η παράδοσης και οι κανόνες της Εκκλησίας. Ακούστε λοιπόν αδελφοί μου την παράγραφο αυτή η οποία ακριβώς αναφέρεται στα Χριστούγεννα, στην 400 των Χριστουγέννων και να πάψουν πλέον και οι αμφιβολίες και οι αμφισβητήσεις αλλά τρόποντινά και οι εκδηλούμενες πίσω από αυτά γαστριμαργίες μας εν των Χριστούγενών στις νηστείες των Χριστουγέννων και των Αγίων Αποστόλων όπως σας έχω πει, η νηστεία των Χριστουγέρων και η νηστεία των Αγίων Αποστόλων ε, νηστεύεται κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Ακούστε παρακάτω. Τρίτη μεν και πέμπτη, ο Άγιος Νικόδημος θεωρεί και τη Δευτέρα ω νηστεία, αλλά εμπάνω στην περιπτώση εσείς Δευτέρα Τρίτη και Πέμπτη. Δευτέρα Τρίτη μεν και Πέμπτη, γίνετε κατάληψης ισέλεων και ίνων και όχι ισοψάριων. το τονίζει καθαρα μπορείτε να αρτίτε να το δείτε όσοι θέλετε όσοι αμφισβητείτε για να είμαστε σαφείς. το επαναλαμβάνω εντε είναι των Χριστού γενών και των αγίων αποστόλων. Τρίτη και πέμπτη λέει εδώ, είπαμε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη γίνεται κατάλυσης εις και είνον και όχι εις οψάριον κατά τα τυπικά την Δευτέρα βάζει και τη Δευτέρα εδώ είπαμε είναι λίγο αυταίρετο αυτό Τετάρτη, και Παρασκευή νηστεύομαι από έλεον και είνον κλπ νομίζω επίστηται Πρέπει να το καταλάβατε, έτσι βλέπετε εγώ δεν το γράφω, εγώ το διαβάζω. Και άλλο είναι να το γράφεις και άλλο είναι να το διαβάζεις μέσα από το ίδιο το βιβλίο. Επομένως λοιπόν αυτό σας το διάβασα για να ξέρετε ότι εδώ όπως το έχω πει πάρα πολλές φορές θα ακούετε και μόνο η αλήθεια όσο βαριά και όσο σκληρή και αν είναι αυτή και όσο κι αν συμφέρει ή δεν συμφέρει και εσάς που την ακούτε ή και εμένα που τη λέω γιατί όπως σας έχω πει πολλές φορές το πιστεύω αυτό ότι πολλοί άλλαξαν κατεύθυνση και ενώ το εδώ έπαυσαν να έρχονται γιατί ακριβώς η αλήθεια ως μάχερα δίστομος έφτασε στα κόκαλα και εκεί πονάει Πιστεύτε με ότι δεν κάνω τον παλικάρά, αλλά και, και σε πολλές φορές αυτά που λέγω ελέγχουν και κρίνουν και εμένα, αλλά σε καμία περίπτωση, αυτό να είστε βέβαιοι, δεν πρόκειται να παραλάξω την αλήθεια προκειμένου να σας ικανοποιήσω ή να ικανοποιηθώ. Αυτά για την διασάφηση της αλήθειας, αυτά για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, και όπως σας είπα, ό,τι πλέον και αν ακούτε, εδώ ακούσατε να μιλάει το ίδιο το Ιερό Πιδάλιο. Και επομένω νομίζω, δεν έχουμε χρίαν μαρτύρων. Άλλωστε, πέρα από αυτό το Ιερό Πιδάλιο, είπα, είναι και όλοι οι Άγιοι Πατέρες, οι οποίοι αυτά μας δίδαξαν. Όλοι οι Άγιοι του Αγίου Όρους, όλα τα μοναστήρια, παντού όπου και αν ρωτήσετε, δεν ξέρω τώρα αυτοί πώς ανακάλυψαν αυτές τις παραχωρήσεις, και πώς έκαναν αυτές τις εφευρέσεις και πώς μας λένε να νηστεύουμε μέχρι τον Ισοδίων και μετά τον Ισοδίων να φάμε ψάρι και πώς μας λένε ότι μετά το Αγίου Σπυρίδωνος απαγορεύεται το ψάρι, αυτά μόνο αυτοί μπορούν να μας τα πούνε. Εδώ σας τα διάβασα, μέσα στους κανόνες μέσα στην Ιερά Παράδοση, μέσα στο Ιερό Πηδάλιο, πουθενά, το επαναλαμβάνω, πουθενά δεν υπάρχει ότι μετά του Αγίου Σπυρίδωνος ή μετά του Αγίου Διονυσίου σταματάμε το ψάρι θα τηρούμε αδελφοί μου τους κανόνες Αφήστε τις υπερβολές Ή αφήστε τις χλιαρότητες Και ας προσαρμοστούμε Στο ιερό πιδάλιο. Αυτός είναι ο κανόν της ζωής Του χριστιανού Νομίζω είμαι σαφής Και νομίζω τα καταλάβατε Τώρα αν δεν θέλετε να τα καταλάβετε είναι ειδικό σας ο λογαριασμός Ερχόμαστε τώρα στην επανάληψη του προηγούμενου θέματός μας όπου θα ενθυμίστε ότι ολοκληρώσαμε τις συμβουλές που δίνει ο Κύριος μέσω του σοφού Σολομώντος Κύριος προς τους νέους αλλά και πλαγιός προς τους γονείς εδώ δηλαδή. Συμβουλεύει τους νέους ο Κύριος, αλλά δίδει και τύπων, δίδει και υπόδειγμα για το πώς πρέπει να συμβουλεύουν τα παιδιά τους οι γονείς. Και αυτό το λέμε διότι η συμβουλή που ακούμε πολλέ από τους γονείς είναι δυστυχώς για πράγματα περιορισμένης αξίας και μικρά θα έλεγα. «Φάει το φαΐ σου», «Πιέ το γάλα σου», «Δί σου καλά», «Μη κρυώσεις», «Πιέ το γαλα σου δίσου σου», «Διάβασε τα μαθήματά σου». Καλά, δεν, δεν, δεν, δια, δεν αντιλέγω, αλλά είναι μικρά. Στα μεγάλα, ο Κύριος μας δίδει υπόδειγμα για το πώς πρέπει να συμβουλεύουμε τα παιδιά μας. Στα μεγάλα πράγματα στα μεγάλα θέματα που αφορούν την πνευματικότητά τους, που αφορούν την ηθική τους, εκεί που τα παιδιά δυστυχώς έχουν μαύρα μεσάνυχτα και δυστυχώς πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο, γιατί ακριβώς δεν βρέθηκε ένας πατέρας, μια μάνα, να τους ανοίξει τα πνευματικά τους μάτια, να δουν ποια είναι η αλήθεια και ποια είναι η πραγματικότητα. τις συμβουλές που προηγήθηκαν και τις οποίες όπως σας είπα ολοκληρώσαμε είδαμε τον Κύριο, το του αυτό πατέρα μας να δίδει συμβουλές για πράγματα που κάποιος θα τα θεωρούσε πεζά θα τα θεωρούσε μικρά Γιατί, διότι μιλάει ακριβώς ο Κύριος με λόγια σταράτα Μιλάει με λόγια ξεκάθαρα. Μιλάει και πιάνει ακριβώς συγκεκριμένα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν σήμερα τα παιδιά και τους πειρασμούς τους οποίους αντιμετωπίζουν και τους δίνει ακριβώς απάντηση επάνω σε αυτά τα προβλήματα. Θυμάστε τι μας είπε. Πρόσεξε παιδί μου μη σε πλανήσουν άνδρες ασεβείς θα μας πει κάνας ε αυτό δεν χρειάζεται να το πούμε στο παιδί, το καταλαβαίνει έλα που δεν το καταλαβαίνει έλα που σήμερα δυστυχώς ο ασεβείς δεν φαίνεται έλα δυστυχώς που σήμερα ο ασεβείς καμουφλάρεται έλα δυστυχώς που σήμερα ο ασεβείς Ξέρει να, παίρνει, ξέρει να παίρνει τα μέτρα του για να μην αποκαλύπτει την πραγματική του ιδιότητα και να κρύπτει πραγμα, τι πραγματικές προθέσει του. Και όταν σου πούνε, λέει, έλα κοντά μα, σου πούνε οι αυτοί, έλα κοντά μα, εσύ να μην Και αν σου πούμε, έλα να πάμε να σκοτώσουμε. Εσύ να μην πας και αν σου πούνε έλα να θάψουμε άνδρα να αδίκος, εσύ να μην πλησιάσεις κοντά τους. Και θα μας πει και πάλι ο σημερινός εξυπνάκιας του 21ου αιώνος αυτά σιγά, σιγά μην πούνε τέτοια πράγματα στα παιδιά και όμως είδατε ότι τα λένε και, είμα, και, και, και όμως βλέπετε ότι σήμερα ζούμε σε ένα κλειό δολοφόνων και όμως βλέπετε ότι σήμερα ζούμε σε μια εποχή που αντάρτεψαν οι άνθρωποι και ο καθένας έβγαλε σπαθιά και έβγαλε πιστόλια ο ένας εναντίον του άλλου και σκοτώνει όχι γιατί έχει κάποιο λόγο σκοτώνει έτσι έτσι γιατί του ήρθε. έτσι γιατί του αρέσει έτσι γιατί ικανοποιείται δήθεν για να προβάλλει τις ιδέες του αλλά αυτοί οι οποίοι ειρωνεύονται την Αγία Γραφή σας το είπα και θα μας το πει και παρακάτω θα κλάψουν θα κλάψουν αλλά θα είναι αργά και παρακάτω έλα να μας δώσεις τα λεφτά σου θα του πουν οι ασεβεί άντρες έλα δώσε μας την περιουσία σου έλα να κάνουμε κοινό ταμείο να έχουμε μια κοινή τσέπη να οργανώνουμε κοινά όλοι μαζί τα εγκλήματά μας. Τι θα πει πάλι ο Εξυπνάκιας. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να βρεθεί βλάκας ο οποίος να πάνα δώσει τα λεφτά του. Και όμως βρίσκονται. Και όμως βρίσκονται. Και όμως ευρέθηκαν. Και αυτά τα μέλη της 17 Νοέμβρη για τα οποία σας ξαναμίλησα το είπαν, το ομολόγησαν μπαίνοντας στη φυλακή θέλαμε λέει να φύγουμε αλλά έλα που τους είχαμε δώσει περιουσίες έλα που είχαμε ακουμπήσει εκατομμύρια έλα που οι εξυπνάκηδες της οργάνωσης τσέπασαν τα λεφτά μας πώς θα φύγουμε μετά να πάρουμε τα λεφτά μας πίσω <χω> και πώς λέει ο Κύριος θα διακρίνει ο νέος σου δίνει και εσένα βλέπεις τρόπο για να διδάξεις τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου πως θα καταλάβει ο νέος τον άνθρωπο που τον πλησιάζει μη στέκεστε αδερφοί μου στην εποχή που βρισκόμαστε την αλλοπρόσαλη, την άθεη, την άπιστη που δεν θέλουμε δυστυχώς μας έκαναν μας εστρέβλωσαν το νου. να μην θέλουμε να σκεπτόμαστε όχι να πούμε ούτε καν να σκεφτόμαστε το όνομα του Κυρίου εδώ λοιπόν τι μας λέει ο Κύριος Πώς θα δεις Πώς θα δεις Ποιοι είναι αυτοί Τι είδους άνθρωποι είναι αυτοί που σε πλησιάζουν παιδί μου Πώς θα το ενημερώσεις Το παιδί σου ε? Όχι να κάνεις πάρτι Όχι να ανοίξεις το σπίτι Έχει τα γενέθλια το παιδί Και να μαζέψει όλη τη σάρα και τη μάρα Και να κάνεις πάρτι για το παιδί Διότι αυτό το γράφει το παιδί Στο μυαλό του να είναι μικρό, ναι. Τώρα που είναι μικρό. Αλλά αυτό το έγραψε όμως Και το χρόνο που θα είναι ένα χρόνο μεγαλύτερο θα το ξαναζητήσει. Και τότε δεν μπορεί να του πει όχι. Και τον άλλο χρόνο που θα είναι 10 χρονών. Και τον άλλο που θα είναι 11. Και μετά που θα είναι 12. Και μετά που θα είναι 15. Και μετά που θα είναι 20. Εσύ του το μαθες. Εσύ το δίδαξε. Εσύ το υπέδειξε. Εσύ έμπαζε στο σπίτι παιδιά. Χωρίς να σε ενδιαφέρει Πού θεβαστά η σκούφτια τους Χωρίς να σε ενδιαφέρει Τι είδους παιδιά είναι αυτά Πού κάνει το παιδί σου παρέα Τι είδους φίλοι είναι αυτοί Δεν σε ενδιαφέρε Δεν σε απασχόλησε ποτέ Τι λέει εδώ ο Κύριος Πώς θα τους διακρίνεις Λέει για να μην πά κοντά τους Οι αυτών η κακή αντρέχουση και τα χινή του εκχέ αίμα δηλαδή θα δεις που πάνε τα ποδάρια τους και να του κάνεις παρέα κοίταξε να δεις που τρέχουν τα ποδάρια του πάνε στην εκκλησία πάνε πάνε στο κατηχητικό πάνε στους κύκλου, πάνε να δουν αρρώστους πάνε, πάνε σε κοινοφελή έτσι κοινοφελής επισκέψεις προσπαθούν να παρηγορήσουν περθούντες Προσπαθούν να επισκεφθούν φυλακές, να δώσουν στους φυλακισμένους κουράγιο. Εκεί, ναι. Εκεί, ναι. Αυτό σημαίνει ότι έχει πνεύμα Θεού μέσα του αυτός. Αλλά όταν τον βλέπεις και τα ποδάρια του τρέχουν για γήπεδα, τρέχουν για σινεμάδες, τρέχουν για νυχτερινά κέντρα, τρέχουν για ξενύχτια, τρέχουν να φύγουν από την εκκλησία και όχι να μπουν στην εκκλησία. Εκεί τι να τον κάνει το φίλο, δεν μου λες. Τι καλό παιδί μου λες και μου ξεφουρνάς? Αυτό πρέπει να πει στο παιδί σου. Ποιο καλό παιδί. Έλα εδώ κορίτσι μου. Έλα εδώ παιδί μου. Έλα εδώ αγόρι μου. Ποιο καλό παιδί είναι αυτό. Ποιο καλό παιδί. Ποιο καλό παιδί. Ποιο καλό παιδί. Και στο κάτω κάτω γιατί να είναι το παιδί σου το κριτήριο. Εσύ να γίνεις το κριτήριο των φίλων του παιδιού σου. Εσύ θα είσαι το κριτήριο γιατί εσύ έχει τη λογική, εσύ έχει την πύρα, εσύ έχει την οριμότητα να μιλήσει στο παιδί σου. Τι να πει το παιδί ένα 10χρονο παιδί, τι φίλου να διαλέξει ένα 10 χρόνο, ένα 1 χρόνο, ένα 12 χρόνο, ένα 15χρονο. Τι να διατίθεί, τι, τι, τι, τι, τι, τι λογική να έχει αυτό το παιδί. Βλέπει σου υποδεικνύει ο κύριο εδώ. <Και> θα το διδάξει στο παιδί σου πώ να διαλέγει φίλου. Και επειδή ξέρει ο Κύριος ότι τα παιδιά, οι νέοι, είναι λίγο φευγάτα, όπως λέει και ο κόσμος, το μυαλό τους θέλει να φεύγει λίγο, έρχεται ο Κύριος να συγκρατήσει με τι? Με το να τους δείξει. Αυτά δεν τα λέτε εσείς. Τι να σας κάνω εγώ. Δεν είχατε κρίση, δεν είχατε οριμότητα, τον παντρευτήκατε. Δεν πήγατε να ρωτήσετε κανένα πνευματικό, να του πεις, «Έρα εδώ παππούλι μου, εγώ θα παντρευτώ, για πέσε μου, σαν μάνα που θα γίνω αύριο, τι πρέπει να κάνω. Δεν, δεν πήγε, δεν καταδέχτηκες Το θεώρησες υποτιμητικό Να κάτσεις απέναντι σε ένα πνευματικό Να σου δώσει δυο σοφές συμβουλές Το θεώρησε υποτιμητικό Άκουδω τι λέει Τι κάνει ο Κύριος ε Έλα εδώ του λέει παιδί μου Ξέρω, είσαι λίγο φευγάτος Ξέρω ότι αυτά που σου λέω Λίγο σε στριμώχνουνε Αλλά έλα να σου δείξω Το μέλλον των ασεβών Έλα να σου δείξω που θα καταλήξουμε. Γιατί αυτό δεν τους το δείχνεις ε, εσύ. εσύ έτσι. Θα πας στο καρναβάλι, θα πας στο καρναβάλι. στο καρναβάλι. Δεν του δείχνεις όμως τι θα συμβεί στο καρναβάλι, τι έχει συμβεί τα προηγούμενα χρόνια. Δεν το βάζει κάτω να του πεις έλα εδώ να δεις παιδί μου τα αποτελέσματα του καρναβάλου. Έλα εδώ να δείς, έλα εδώ να της, τι συνέβη, έλα εδώ να δείς. Κάτσε να διαβάσεις η μάνα έτσι πρέπει να κάνει και μάλιστα όταν έχει παιδί έφηβο όταν έχει παιδί 17, 18 έλα εδώ, δεν σου μιλάω εγώ για να με πεις καθυστερημένη δεν σου μιλάω εγώ για να μου λες ότι είμαι Θεούσα, έλα δω οι εφημερίδες τι λένε, κάτσε κατά ποιος τι λένε οι εφημερίδες όχι εγώ αν είσαι ένα σοφή μάνα να έχει μαζέψει τα αποκόμματα των εφημερίδων να τα φυλάξει. ξέρεις κάποια στιγμή θα το βάλει ο διάολος στο παιδί να έρθει να σου ζητήσει καρναβάλι Έλα εδώ, δεν πας ουτενά, κοίτα εδώ, διάβασε εδώ Διάβασε εδώ Διάβασε εδώ Γιατί αυτά οι κύριοι δημάρχοι Που τους ξαναψηφίσατε, δεν ξέρω ποιοι βγάλατε Κοίτα με ενδιαφέρει Αυτά τα αποσιωπούν Τι συνέβη πέρυσι Ε, τίποτα, τίποτα, τίποτα Τίποτα, τίποτα, περασμένα, ξεχασμένα Τίποτα, τίποτα Τίποτα Η διασμοί είναι τίποτα Εσύ όμως να μην παρασύρεσαι από αυτό Βλέπεις εδώ τι λέει ο Κύριος Έλα εδώ να δεις το τέλος Το αποτέλεσμα Το αποτέλεσμα θα δεις Τι τους περιμένει όλους αυτούς οι οποίοι κάναν φόνο Τις αυρίζους είναι αυτή κακά Έλα να σου δείξω Πώς θα πεθάνει αυτός ο παράνομος ο ασεβής Αυτός που περιγελά το Ευαγγέλιο Αυτός που σε διδάσκει την ασέβεια Έλα εδώ να σου δείξω πώς θα πεθάνει Έλα εδώ Να τη κοντά μετά Αλλά δεν το πήρε ποτέ τούτο το Άγιο βιβλιαράκι Να το δείξει στα παιδιά σου και να το πεις Έλα εδώ παιδιάκι μου να δεις Να μην σου μιλάω εγώ Εγώ είμαι άνθρωπος Μπορεί να κάνω και λάθη και παραλήψεις Έλα εδώ να της τη λέει ο πήρε σου. Σα είπα τι μου είπε κάποτε κάποιο που ήρθε στην εξομολόγηση. Καλοβαλμένο άνθρωπο. Σεβαστός άνθρωπο, σοβαρό άνθρωπο. Ήρθε να εξομολογηθεί. Άκουσα την καμπάνα που πήγα στο χωριό. Είχε έρθει ω επισκέπτη από άλλο μέρο. Εξεπλάγει όταν τον είδα. Με αυτά που μου έλεγε. Του λέω εσύ, λέω, Πρέπει να ξέρει, λέω αρκετά. Παπούλη μου, μου λέει. Πώ να μην ξέρω. Είχα ένα πατέρα μου, λέει, να σου πω. Σα το έχω ξαναπεί νομίζω. Είχα πατέρα, λέει. Δεν με μάλωσε ποτέ. Δεν θύμωσε ποτέ. Αλλά λέει έμπαινα μέσα στο σπίτι. Και άμα είχε εντοπίσει κανένα λάθος, επάνω στο τραπέζι του σπιτιού είχε αγία γραφή και το πιδάλιο αυτό. Το πιδάλιο το ξέρω απ' έξω, μου λέει το πιδάλιο. Που εσεί δεν ξέρετε τι είναι το πιδάλιο. Έπρεπε να σα το φέρω εδώ να σα το δείξω. Μου λέει το πιδάλιο, το ξέραω απ' έξω. Του κανόνε του ξέραω. Γιατί σε κάθε παράβαση που έβρισκε πάνω μας, έλα δω τη λέει εδώ, διάβασε το μόνο σου διάβασε το μόνο σου, τι λέει, ζήτα συγγνώμη από τον Κύριο τώρα. Δεν το ξανακάλετε είχε την εικόνα του Κυρίου μπροστά κι έτσι μπήκα του, μου λέει, σε δρόμο σωστό πού είναι η δική σου η δική σου αγωγή να μου δείξεις πώς μεγάλωσες τα παιδιά σου έλα να το συζητήσουμε να δούμε που ερχόστε και λέτε, τι λέτε, εγώ μέχρι τα 17 χρονών το πήγερα στην εκκλησία το παιδί το πήγαινες δεν το μάθεις να πηγαίνει μόνο του αυτό είναι το λάθος του βάλει ένα καπίστρι και το τράβαγες και το πήγενες με το ζόρι στην εκκλησία αυτό δεν είναι εκκλησιασμός το θέμα είναι να του έχει δείξει και το δρόμο και κάποια σαν σοφή που είσαι αν, αν είσαι σοφή κάποια κυριακή να μην του μιλήσεις να δεις θα σηκωθεί μόνο του να δεις, Πρέπει να είσαι λίγο και λίγο και λίγο έξυπνος Μια Κυριακή Άστρο, να δεις τι θα κάνει Ή του φωνάξεις Να δεις τι θα κάνει Θα γωνιά Θα στενοχωρηθεί Θα το ευχαριστηθεί, τι θα κάνει Έτσι κινούνται αδερφοί μου Οι έξυπνοι γονείς Για να εντοπίζουν και τα λάθη του παιδιού για να, εντοπίζουν. να εντοπίζουν και να διορθώνουν Αυτά λοιπόν εν συντομία είπαμε την περασμένη ομιλία μας το περασμένο Σάββατο. Και τώρα θα συνεχίσουμε στην τέταρτη και τελευταία παράγραφο του πρώτου κεφαλαίου που εδώ πλέον τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται γλυκύτερα υπερμέλη και κυρίων που λέει εκεί ο, ο, ο Δαβίδ, ο βασιλεύς γλυκύτερα από το μέλι και την κυρίθρα εδώ στην άλλη παράγραφο θα δείτε το πως εμφανίζεται ο Κύριος θα δείτε ότι αν έχουμε μάτια, πνευματικά μάτια όχι σαρκικά μάτια. Τα σαρκικά μάτια, ξέρετε, τούτα τα μάτια δεν βλέπουνε Θεό. Το Θεό τον βλέπεις με τούτα τα μάτια, εδώ, το μέσο. Εδώ λοιπόν θα σου πει ο Κύριος πού μπορείς να τον δεις. Αν θέλεις πού μπορείς να τον εντοπίσεις. Γιατί είδατε τι λένε οι άπιστοι, τι Άθη; Είδες τι λένε. Έχει υπάρχει Θεός, δεν τον είδα. Αυτός ο Γκαγκάριν αυτό ο πρώτο αστροναύτης που πήγε λέει στη Σελήνη, δείτε τώρα μας τον, Παρουμία, μας τον έλεγαν τώρα κάθε μέρα σχεδόν τα κανάλια μα, τα Ορθόδοξα. Ξέρετε γιατί τον παρουσιάζουν, Γιατί είναι άθεος. Ω Ρώσο είναι άθεος. Αυτό ο Καγκάρι λοιπόν τι είπε, όταν πρώτο πήγε πάνω αστροναύτη, είναι ο πρώτο αστροναύτης που ανέβηκε πάνω στη Σελήνη. Τι είπε, Εγώ λέει πήγα τόσο ψηλά λέει, Θεό δεν είδα, λέει. Τι μα λέτε, λέει, δεν υπάρχει Θεό. Εγώ πήγα λέει πάνω στα αστέρια και πήγε μια δασκάλα λέει μια, καθε... μια, μια δασκάλα ρωσίδα άθει πήγε στο σχολείο το ρώσικο σχολείο και λέει Ακούσατε λέει παιδιά τι είπε ο καγκάριν πήγε ψηλά λέει εκεί στα, στα στερλίνια λέει Και δεν γίνεται Θεό και πετάγεται ένα παιδάκι σαν το εδώ, εδώ πέρα το μητρό λέει, κυρία Κυρία Κυρία, κυρία. Αθώα παιδιά, ε. δασκαλεμένο από τη γιαγιά του Τη Τι θέλεις λέει, τι θέλεις Τι θέλεις, τι για πέσει εμες τι θες Λέει κυρία ξέρετε γιατί δεν γίνεται δεν λέει Θεό Λέει γιατί Γιατί πέταγε χαμηλά Πέταγε χαμηλά Εκεί που πετάει ο Θεός Αυτός ο άθεος δεν μπορεί να πετάξει Εκεί πετάνε μόνο οι πιστοί Εκεί που πετάει ο Θεός, πετάει ο άνθρωπος μόνο με την πίστη, μόνο με τα μάτια της πίστης, μόνο με τα μάτια της, της καρδιάς μπορείς να δεις τον Θεό. Με τίποτε άλλο, πετάει χαμηλά. Εδώ λοιπόν θα μας δείξει πού μπορείς να δεις τον Θεό αν θέλεις και στο τέλος θα μας κλείσει με μία γλυκύτατη παρηγορία. Για να δείτε ότι ο λόγος του Κυρίου δεν είναι μόνο αυστηρός αλλά έχει και τα γλυκά του, έχει και τα ωραία του, έχει και τα παρήγορά του έχει και αυτά με τα οποία όταν τα ακούει η ψυχή, η χριστιανή ψυχή αγάνεται και ευραίνεται και κοιμάται ήσυχη τον ύπνο του δικαίου κοιμάται ευχαριστημένοι, δεν, δεν απειλείτε, δεν ο άθεος είναι συνεχώς φοβισμένο ο άθεος ζει πάντα με φιάλτες, ζει ενώ ο χριστιανός και φτωχό να είναι και άπορος να είναι και γάλα να μην έχει και ψωμί να μην έχει και λάδι να μην έχει έχει τι έχει αγάπη στο Θεό, ελπίδα στο Θεό δεν απογοητεύεται πότε κοιμάται και ξυπνάει με την ελπίδα του και την αγάπη του στον Θεό οι φράσεις που θα ακούτε θα είναι εικονικέ τι σημαίνει εικονικές με εικόνες απλές θα προσπαθεί να μας δείξει εδώ ο Κύριος ότι τον Θεό μπορεί να τον εντοπίσεις και να τον δεις παντού και εγώ θα προσπαθήσω αυτές τις εικόνες ακριβώς να τις διαπλατείνω και όπως νομίζω το κάνω καλά μέχρι τώρα δεν έχετε παράπονο να το διασαφήσω με κάθε λεπτομέρεια να μην μείνει τίποτα που να μην το καταλάβετε Σοφία εν εξώδεις υμνείτε εν δε πλατείες Τι σημαίνει αυτή η φράση Σοφία εν εξώδεις υμνείτε εν δε πλατείες Η Σοφία λέγει που είναι ο Θεός Έτσι η Σοφία του Θεού Μπορείς να μας θέσεις λέει αυτή να ακούσεις να υμνείται εις τις εξόδους των πόλεων κι άμα τεντώσεις τα μάτια σου λέει και δεις προσεκτικά μπορείτε να τη δεις να περπατάει μέσα στην πλατεία της πόλης. τι θέλει να πει αυτό είναι μία εικονική είπαμε παράσταση θέλει να πει ότι τον Θεό Μπορείς να τον βρεις παντού όπου γυρίσεις το μάτι σου. Και στις πύλες στις πόλεις και έξω από την πόλη και στα χωράφια μέσα και στον ουρανό επάνω στα άστρα και κάτω στη γη και στα υποχρόνια της γης και μέσα στη θάλασσα και παντού μπορείς άμα θέλεις να βρεις τον Θεό. Αν έχει μάτια θα σας δώσω ένα παράδειγμα, το έχω πει παλαιότερα, δεν ξέρω αν το θυμάστε, εγώ θα το επαναλάβω. Κάποτε ήταν ένας άθεος, άπιστος και εβάδιζε μέσα σε μία έρημο και κάποια στιγμή κουράστηκε, ήδρωσε και είδε ένα δέντρο πλατήφυλλο έτσι με τη σκιά του α λέει ο Θεός ποιος δόξα ο Θεός αφού δεν πίστευε τέλος πάντων εκεί λέει να πάνε ξαπλώσω από κάτω ευχαριστήθηκε επήγε πράγματι εξάπλωσε κάτω από το δέντρο και άρχισε να δροσίζεται κάποια στιγμή <χω> εφήσιξε ένα αεράκι και τσακ κόβει ένα φύλλο από το δέντρο, ένα φιλαράκι και άρχισε ο αέρας, το φύλλο αυτό το πήρε στα φτερά του και το πήγαινε Αυτός του μπήκε μία, θα λέγαμε μία χαζή περιέργεια χαζή, θα το δούμε τώρα αν ήταν χαζή του μπήκε μία χαζή περιέργεια Ε, για κάτσε μόνο να πάω να δω πού θα πέσει το φύλλο Σηκώθηκε πράγματι και άρχισε σαν παλαβός να τρέχει μέσα στην έρημο να κυνηγάει το φύλλο για να δει που θα πάει πέσει. Και πράγματι λοιπόν κάποια στιγμή λογικό είναι το φύλλο προσγειώθηκε πάνω στο έδαφος και αυτός πήγε από πάνω από το φύλλο και κοίταγε το φύλλο. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν που κοίταγε το φύλλο βλέπει Δίπλα ακριβώς το φύλλο, από μια τριπούλα από το έδαφος, βγαίνει ένα σκουλίκι, παίρνει το φύλλο και το τραβάει με στη φωλιά του. πολέτε μου, πώ σε πιστεύω, σε πιστεύω υπάρχει! Έπεσε κάτω, έκανε μετάνιες, έκλαιγε. Και άρχισε μόνο του να λέει τα εξή. Γιατί να έρθει το φίλο να πέσει εδώ και να πάει να πέσει 100 μέτρα παραπέρα Γιατί να έρθει να πέσει δίπλα στην τρυπούλα εδώ Έτσι δεν είναι Να σας πω εγώ το γιατί Γιατί ο Κύριος μας δίνει την απάντηση στην Αγία Γραφή. Τι είπε Εγώ ταΐζω τα ζωήφια έτσι δεν είπε. Εκείνη τη στιγμή πήγασε το σκουλικάκι. Του φώναξε λοιπόν. Ο κύριος μην νομίζετε ότι ακούει μόνο τις δικές μας, τι σκραυγές, τις, τις αμαρτολές και τις βλαστήμιες μας. Ακούει και τις ευχάρισες φωνές των ζωηφίων, των φθηνών, των ζώων. Κύριε του λέει πεινάω, πινάω του λέει το σκουλίκι. Πεινάς, περίμενε. Πεινάς, περίμενε. Κινητοποίησε τη φύση ο κύριος. Κινητοποίησε τη φύση. Άπιστε άνθρωπε! Άπιστε άνθρωπε! Κινητοποίησε τη φύση για να ταΐσει ένα σκουτί. <Και>, και μου λε εσύ δεν μπορεί ένα παιδί και δύο παιδιά και τρία παιδιά και σκοτώνει παιδιά. Και δεν ελπίζει τη χάρη του Θεού. Κινητοποίησε τη φύση ολόκληρη. Διέταξε τον αέρα να φυσήξει Να πάρει το φύλλο Να το πάει εκεί ακριβώς Εκεί που ήταν το σκουλίκι Να βγει το σκουλίκι να πάρει και να φάει Και μου λες εσύ δεν μπορώ Δεν μπορώ δύο παιδιά Μετράς το πορτοφόλι σου τα ευρώ σου Θα το πληρώσει αυτό όμω. Σας το έχω ξαναπεί νομίζω Θα το πληρώσει ακριβά αυτό <Και> Τα παιδιά δεν τα αγαπήσαμε Γι' αυτό και δεν μας αγαπούν δεν τα αγαπήσαμε, τα μετρήσαμε σαν ένα κομμάτι κρέας. Δεν τα είδαμε ποτέ σαν σαν ανθρώπων. Πάντα τα μετράγαμε με τα ευρώ. Βγαίνω, δεν βγαίνω, δεν κάνω άλλο. Κάνω, δεν κάνω, ό,τι θες εσύ, έτσι. Τα μέτραγες με τα ευρώ, θα το πληρώσεις αυτό. Θα το πληρώσεις αυτό, θα το πληρώσεις. Σοφία εν εξώδη συμνείται. Παντού στρίψε το μάτι σου να δεις το Θεό Το βλέπεις Στη φύση να ταΐζε το σπουλίκι Το βλέπεις θέλει να δείτε κάτι Θα σας συστήσω να πάρετε ένα βιβλιαράκι Θέλω να το πάρετε όλοι ένα, Όλοι είναι πολύ είναι Πολύ φθηνό πολύ πιστεύω δεν θα κάνει ούτε ένα ευρώ Κι αν κάνει ένα ευρώ, και. ένα ευρώ θα έχει Έτσι νομίζω τώρα Να κάνει δύο ξέρω εγώ Δεν νομίζω Πώς λέγεται Όλα μιλούν για το Θεό. Τράβα το πάρη σε αυτό το Βιότι. Τράβα το πάσει αυτό το Βελού. Όλα μιλούν για το Θεό να δει τι είναι η Μίγα, τι είναι η μέλισσα, τι είναι το Μιρμίκη. Να δει εκεί τη Σοφία του Θεού, να δει το πουλί, το πουλί, το πουλί να σα πω μόνο αυτό και να μου πει εσύ αν βλέπει το Θεό Eu τον βλέπω, δεν ξέρω αν το βλέπει εσύ. Δεν ξέρω, εγώ κάποτε είχα καναρίνια. Καναρίνια είχα. Καναρίνια. Τα βλέπα, λοιπόν, τις... έβλεπα λοιπόν τα πουλάκια που πλέκανε τι φωλιέ του. Και έλεγα: Για κάτσερε, παιδί. Ποιο το φώτισε τώρα να φτιάξει φωλιά, Πού το ξέρει αυτό, Το έμαθε κανεί. Ούτε η μάνα του είναι μέσα να το διδάξει στο κλουβί, ούτε ο πατέρα του. Αυτό γεννησαρούδι, το πήρα εγώ, γεννησαρούδι, μεγάλωσε σε ξένα χέρια έφτιαξε μόνο την φωλιά του, την ξέρει ποιος το δίδαξε μετά το βλέπεις άλλο μυστήριο πράγμα, γεννάει τα αυγά του και το βλέπω, εγώ δεν ξέρα τι κάνει κάθε τόσο το βλέπα, σηκωνότανε, ανασηκωνότανε και σγάρλαγε με, τα, με τα πόδια του σγάρλα με τα αυγά του τι γίνεται, δεν, δεν πήγαινε το μυαλό μου το διάβασε στο βιβλίο λέει πρέπει να τα γυρνάει τα αυγά του γιατί αν δεν τα γυρίσει τα πουλιά του θα βγουν ανάπηρα. Κύριε λεισον κύριε λεισον κύριε λεισον Πού ξέρει ότι τα πουλιά του θα βγουν ανάπηρα και σηκώνεται μέσα στη βολιά του και γυρνάει τα αυγά του. Και μου λέει δεν υπάρχει Θεός. Μου λέει δεν υπάρχει Θεός. Να σας πω ένα περιστατικό με αυτά τα πουλάκια, σα είπα, εθαύμασα πολλά πράγματα, θα σας το πω, είναι άξιο διδασκαλίας, το συζήτουσα με τον πατέρα μου, απόρρισε, πέσαμε από τα σύννεφα, όξο. Είχα μία καναρινομάνα εκεί πέρα, η οποία είχε δύο αυγά, τα κλώσαγε. Κάποια στιγμή την κοίταξα, εσκαρίσαν τα πουλάκια, τις βγήκαν, ωραία. Τα ευλόγησα όπως κάνω πάντα, μετά από λίγο καιρό, πήγα την ταΐσο βλέπω το ένα πουλί δεν ήταν μέσα ρε τι έγινε το πουλί, ρε έγινε το πουλί κοιτάω γύρω, μήπως έπεσε όξο από το κλουβί μήπως έπεσε πουθενά μέσα στο κλουβί γύρω. τίποτα πήγε το μυαλό μου, λέω μπορεί να είναι καμιά σκληρή μάνα και να το φάγε το πουλί της πράγμα που δεν γίνεται, εν πάση εγώ έτσι σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή Θα σας πω απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα. Να δεις πού βρίσκεις τον Θεό να δεις αν θέλεις. Δεν έδωσα σημασία. άστολε, λέω. Εντάξει. Ψώψε το πουλί. τελείωσε. Ξέρω γω τι έγινε. Τέρασε ο καιρό το μεγάλωσε το πουλάκι της στο άλλο, εν πάση το έβγαλα από το κλουβί. Ε, εντάξει, έλειψε. Ε, πήρα μετά τη φωλιά τη να την καθαρίσω. Παίρνω τη φωλιά, να την καθαρίσω. Γιατί τι βρήκα μέσα, αδελφοί μου. Όχι. Βρήκα το πουλί, αλλά δεν βρήκα ακριβώς το πουλί. Βρήκα τον τάφο του πουλιού της. Και τι είχε κάνει, για να σας το δώσω να το καταλάβετε απλά. Χώμα. Πού το βρήκε το χώμα. Το έβγαλε από μέσα της. Δεν είδα ούτε τους τείχους, είδαν σκαρκλισμένους, ούτε πουθενά Έβγαζε χώμα με το οποίο έθαψε το πουλί της ανάμεσα στη φωλιά της για να μην μυρίσει, για να μην αρρωστήσει και το άλλο το πουλάκι που ήταν μέσα για να μην αρρωστήσει και η ίδια σάπιο πουλί Αντέξεσαι να κάθισε με ένα σάπιο άνθρωπο δίπλος Δεν μπορείς Το έθαψε, το καταλαβαίνετε όταν πήγα να πετάξω και άνοιξα, βρήκα μόνο τα κόκαλα του, του πουλίου του προηγούμενου. Μόνο τα κουκαλάκια του, τα μικρά. Τι μου διαλέξει. Ποιο τη στάπε, αυτά τα παιδιά, Ποιο τη δασκάλεψε. Ποιο τη δίδαξε. Ποιο τη συμβούλεψε, Ποιο. Ποιο άλλος. Η σοφία του Θεού. Η οποία εν εξόδηση μνείται εν δε πλατείες, Παρισία, αν έχεις μυαλό Αν έχεις μάτια πνευματικά Αν έχεις αυτιά πνευματικά Και ακούεις τον Θεόν και βλέπεις τον Θεόν Αρκεί να το θέλεις Αρκεί να θέλεις να τον δεις τον Θεόν Και ο Κύριος Όπως θα μας το πει και παρακάτω θα σου πει «Να, ήδου πάρει. με » Εδώ παρόν είμαι εγώ, τι θέλεις εδώ, δίπλα σου είμαι Αν τον δει τον θεό. Και στο ίδιο στυλ μιλάει και παρακάτω Πάκρον τυχαίων κηρύσσεται επειδή δε πύλες δυναστών παρεδρεύει επειδή δε πύλες πόλεως θαρούσα λέγει όπου θέλεις λέει τι βλέπεις όπου θέλεις την ακούς στις πύλες των φτωχών στα σπίτια των φτωχών στις πύλες των πλουσίων στις πύλες των βασιλέων στα άκρα των τυχαίων επάνω στα τύχη, όπου θες τη βρίσκεις στη σοφία του Θεού στα δέντρα στα φυτά, μέσα στη θάλασσα, μέσα στα ψάρια, τι είναι αυτά τα πράγματα, Θε να βρει τον Θεόν, δεν τον θέλουμε τον Θεόν, έτσι λέει ένας Άγιος, ο Άγιος, ο Ιερός Αυγουστίνος λέει, άπιστε λέει σε κλαίω, ξέρεις γιατί σε κλαίω λέει, τον άπιστο, ξέρετε γιατί τον κλαίει ο Άγιος, σε κλαίω λέει, όχι γιατί δεν βρήκες τον Θεόν, αλλά γιατί ενώ Τον βρήκε, κλείνει τα μάτια σου και δεν θέλεις να Τον δεις. <κυρίζει> Αυτή, γι' αυτό είναι αξιοθρήνητος ο άπιστος. <κυρίζει> Όχι γιατί δεν έχει Θεό, Τον έχει βρει τον Θεό. Αλλά δεν Τον θέλει τον Θεό. Δεν Τον θέλει, κλείνει τα μάτια Του. Είναι σαν αυτό το μουρλό που λέει δεν υπάρχει ήλιος, γιατί, γιατί εγώ έχω κλείσει τα μάτια μου και δεν θέλω να Τον δω τον ήλιο. Τα μάτια μου και λέω δεν έχει φως η αίτουσα και όμως θα μου πεις είσαι μουλό, αν άνχεις τα μάτια σου και θα, τη δεις, θα το δεις το φω. αλλά δεν θέλω να ανοίξω τα μάτια μου <χε> αυτή είναι η τραγική κατάσταση αδερφοί μου η τραγική κατάσταση των απίστων <χε> όχι γιατί δεν υπάρχει Θεός όχι γιατί δεν βλέπουμε τις ενέργειες του Κυρίου όχι διότι δεν βλέπουμε να επαληθεύεται ο λόγος του Κυρίου στη ζωή μας αλλά γιατί δεν θέλουμε να τον βλέπουμε το Θεό στη ζωή μας, δεν τον θέλουμε και τι λέει, εδώ είναι η παρηγοριά τώρα, που σας είπα, σας υποσχέθηκα θα πούμε και λίγα λόγια εδώ πέρα και θα κλείσουμε λέει επάνω στις πύλες λέει των δυναστών και στις πύλες τις πόλεως λέει θαρούσα λέγει, φωνάζει ο Θεός, λέει ο Θεός κάτι λέει ο Θεός, κάτι λέει ο Θεός σας είπα, εξ αυτιά. Έχεις ο έχον ακούει να ακουέτος, δεν είπε ο Κύριος Ο ακούει, όχι τούτα τα αυτιά. δεν λέει για τούτα Για τούτα τα αυτιά λέει εδώ μέσα Ο έχον ακούει να ακουέτος, έχεις Άκου λοιπόν τη φωνή, τη φωνή, τη φωνή της σοφίας του Θεού, τι λέει Όσον αν χρόνον άκατοί έχονται δικαιοσύνης Ού και Δεν το καταλάβατε. Θα σα το εξηγήσω, όπως χάρη τη Θεού το κάνω πάντοτε. Όσων χρόνων λέει, άκακοι έχονται δικαιοσύνης, ουκες κινθίσονται. Και για να σα το εξηγήσω, θα ξεκινήσω από μία φράση που τη λένε δυστυχώς και οι χριστιανοί. Και οι χριστιανοί τι λένε. Θα το έχετε ακούσει κι εσεί οπωσδήποτε, είμαι βέβαιο και πιθανό να το έχετε πει κιόλα αυτή τη φράση. Α, σήμερα δεν μπορεί να βαδίζεις με το σταυρό στο χέρι. Δεν το έχετε πει. Κι αν δεν το έχετε πει, το ακούτε όμω, έτσι. Α, δεν γίνεται. Το Ευαγγέλιο καλό, καλό ο Λόγος του Θεού, καλό το Ευαγγέλιο, αλλά δεν μπορεί σήμερα να πηγαίνει με το σταυρό το χέρι. Ο κόσμο είναι πονηρό, θα σε φάνε λάχανο. Γι' αυτό πρέπει και εσύ να είσαι λίγο κομπινατόρος να ξέρεις να ελύσεσαι, να πεις και τα ψέματα σου να κάνεις και τη μικροκλεψιά σου να κάνεις και τις, τις μικροαπαταιονιές σου να είσαι και εσύ λίγο, λίγο πονηρός μην αφήσει τον άλλο να σε φάει έτσι δεν λέμε, ε? το ακούτε και εσύ αυτά, τα Ακούτε; είμαστε ναι. εδώ απαντάει σε αυτό απαντάει εδώ ο του Κυρίου Επο, επόσον λέει εσύ Ακολουθείς πιστά τη δικαιοσύνη του Θεού και τον νόμο του, δεν θα σ' αφήσει ο Κύριος να τροπιαστεί. Τελείωσε. Όσον αν χρόνον άκαξαν οι αθώοι, η, η αγαθοί, όσο καιρό, όσα χρόνια, όλη τη ζωή του, Εάν είναι προσκολλημένοι στον Θεό και ακολουθούν με συνέπεια τη δικαιοσύνη του Θεού και το όνομα του ο Κύριος δεν θα τους εγκαταλείψει. Ο Κύριος δεν θα τους αφήσει. Είναι υπόσχεσης. Είναι υπόσχεση και ξέρετε ο Κύριος στις υποσχέσεις του δεν πέφτει έξω. Τις υποσχέσεις το ο κύριος δεν πέφτει έξω. Δεν θα σε αφήσει ο κύριος. Τελείωσε το θέμα. Εφόσον ον εσύ θέλει να ακολουθήσεις τον κύριο με συνέπεια, μην είναι κοντά του, είναι κοντά του. Άσε τι σου λέει γειτώνησα. Άσε τι λέει ο γείτονας. Άσε τι λέει ο μπάρμας. Ασε τι λέει η μάνα σου. Άστι είναι τι λεει ο γειτονας ασε τι λεει ο μπαρμας ασε τη λεει η μάνα σου. Ας τη λέει η μάνα σου. Γιατί έχω αυτή τη στιγμή, το λέω αυτό και φωνάζω: το έχω, έχω αυτή τη στιγμή ένα παντρεμένο ζευγάρι που με τη βοήθεια του Θεού έχουν πάρει απόφαση να ακολουθήσουν τον νόμο του κυρίου και έχουν κάνει και τρίτο παιδάκι και τέταρτο παιδάκι και πάνε για το πέμπτο παιδάκι. Από πού αντιμετωπίζουν τα προβλήματα αυτά, από τη μάνα Που αν την είχαν μπροστά μου, σα μιλάω ειλικρινά, να τη έρχονται κάτι χαστούκια, κάτι χαστούκια να γυρίσει το κεφάλι του 180 μήνε πίσω. Από τη, μά, από τη μάνα σου από τη μάνα μου πάτε η μάνα μου είναι αυτή τη στιγμή ο του σπιτιού που προσπαθεί να μου χαλάσει την οικογένεια Τελείως. όσο είσαι λέει δεμένος στον νόμο του Κυρίου όσο είσαι δεμένος και βαλίζεις κοντά στον Κύριο όσο αν χρόνων άκακοι έχονται δικαιοσύνης Ου και σκυνθήσονται. Δεν θα σε αφήσει ο κύριο να ντροπιαστεί. Δεν θα σε κάνει ο κύριο ρεντίκολο τη κοινωνία να γελάει ο κόσμο. Προχτέ είπα το εξή παράδειγμα, θα σα το πω και εσάς Μου συνέβη αυτό είναι εξομολόγηση. Θα σα πω και αυτό και θα τελειώσω. Συγχωρέστε με, δύο λεπτά θα κάνω. Δεν θα κάνω τίποτα. Κάποτε ήρθε κάποιο να εξομολογηθεί. Μεγάλο άνθρωπο πλέον στην ηλικία, θα ήταν κανένα 45-50. 50 χρονών περίπου, παραπάνω πιθανόν <Κι> Φαινόταν το προσωπικό του φωτισμένος άνθρωπος Άνθρωπος της εκκλησίας πραγματικά Ήρθε <Κι> γονάτισε Να ξομολογηθεί. <Κι> του είπα λέω εσύ φαίνεσαι λέω Λίγο κατα... κατηχημένος, λίγο καταρτισμένος Μου λέει παππούλη να σου πω μια ιστορία Του λέω μου πεις, μου λέει, εγώ ήμουνα, αφήστε το χτυπάει το κινητό, εγώ μου λέει, ήμουνα, είμαστε, μου λέει, πέντε αδέρφια. Όταν ο πατέρας μου ο Μακαρίτης, λέει, ήταν έτοιμος να πεθάνει, έφευγε από τη ζωή αυτή, εμείς είμαστε πλέον μεγαλωμένοι άνθρωποι. Δεν πειράζει, αφήστε. Είμαστε, λέει, μεγαλωμένοι άνθρωποι. Θεώρησα και εγώ, θεώρησε ο πατέρας μου μάλλον, να μας μοιράσει την περιουσία του. Μεγάλη περιουσία, γεωκτήμονας ο πατέρας. Μας είπε, σας την αφήνω, μοιραστείτε τη μεταξύ σας. Τα αδέρφια μου λέει, πονηροί, εξυπνάκηδες, με ότι εγώ είμαι λίγο ανθρωπάκος του Θεού, Και με αδίκησαν, μου λέει Πάτυρα. Με αδίκησαν. Δεν μίλησα, Του κατάλαβα. Δεν θες πολύ εξυπνάδα μου, λέγει, να καταλάβεις ότι σε αδικούν. Είδα τι μου δώσανε. Είδα πόσο μικρό ήταν το κομμάτι που μου δώσανε. Είδα αυτή τεράστια κομμάτια κρατήσαν αυτοί. Αυτοί ποντάρανε στο ότι εγώ, χριστιανούλη, δεν θα μιλήσω. Δεν έδωσε σημασία. Πέσανε οι γυναίκα μα απάνουν τα παιδιά μου Ρε βλάκα Δεν θα μιλήσεις Σε κλαίβουνε Μη μιλάτε Τίποτα δεν τους είπα λέει τίποτα Αυτοί φτιάξανε σπίτια Φτιάξανε στα χτίματά τους εκεί Εγώ λέει τι να φτιάξω Μου είχαν δώσει ένα παραθαλάσσιο εκεί πέρα Ένα βραχώδες μέρος Πού να πάνε τι να χτίσω και τι να φτιάξω το παράτησα έτσι όπως ήταν περάσανε παρακαλώ μου λέει 25 χρόνια περάσανε 25 χρόνια τα 25 λέει χρόνια έρχεται ένας Αμερικανός και ερώταγε λέει τι είναι αυτό το παραθαλάσσιο εδώ πέρα τον ημέρωσαν λοιπόν ότι είναι δικό μου και ήρθε σε επαφή μαζί μου ο άνθρωπος και λέει το πουλάτε τι το θέλετε εσείς εγώ λέω, δεν το κρίνω δεν το θέλω το πούλησα πράγματι και μάλιστα ο άνθρωπος το ήθελε με τέτοια βουλημία που έδινε όσα όσα μου έδωσε πολλά μου λέει το πούλησα εγώ το χτίμα αυτός έκανε και σε εγκαταστάσεις εκεί εκμεταλλεύτηκε την παραλία εγώ με τα λεφτά που μου έδωσε, πήγε ο άνθρωπο, είχε και τα πολλά παιδιά μου, πήγα αγόρασα ένα άλλο αγροτεμάχιο, εν πάση περιπτώσει, το οποίο μπορούσα να χτίσω και λοιπά. Έφτιαξα τα παιδιά μου, τα τακτοποίησα. Μου λέει, θε να σου πω κάτι, Πάτραια. Του λέω, τι θες. Στο λέω, μου λέει, με λύπη μου, αλλά βλέπω όμως και το χέρι του Θεού. Σήμερα, μου λέει, και τα τέσσερα αδέρφια μου, έρχονται και μου ζητάνε δανεικά. Και τα τέσσερα αδέρφια μου έρχονται και μου ζητάνε δανεικά. Όσων αν χρόνων άκακοι έχονται δικαιοσύνης ού και σχυνθίσονται. Δεν θα σα αφήσει ο κύριος. Πότε έγινε αυτό, προσέξατε, μετά από τριάντα χρόνια. Έκανε υπομονή 30 χρόνια αυτό ο ανθρωπάκος. Ούτε διαμαρτυρήθηκε, ούτε δικαστήρια, δεν μπορούσε, δεν τα δικαιωνόταν. Ασφαλώς και τα δικαιωνόταν. Mm. Αλλά βγάζεις, μου το μια κυρία προχθές, τη το είπε ένας φίλος της δικηγόρας, σε ένα άλλο κήρυγμα που ήμουν. Λέει όποιος μπαίνει σε δικαστήριο λέει ζημιωμένο θα βγει, την κερδίσει τη δίκη, ζημιωμένο θα είναι. Πολύ δε περισσότερο θα είσαι ζημιωμένος άμα πας να κοντράρεις δικού σου ανθρώπους μέσα στο δικαστήριο. Εκεί θα ντυφάς τιμούρισου. Εκεί θα ντυφάς τιμούρισου. Σίγουρα πράγματα. Τώρα μου λέει ερχόνται και μου ζητάνε όλοι δανικά. Εγώ μου λέει κάνω πως δεν, τους, πως, πως δεν ξέρω τι μου κάνανε. Σαν να μην έχει συμβεί τίποτα βεβαίω και θα τα εξυπηρετήσω τα αδέρια μου. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα όσον αν χρόνων άκακοι έχονται δικαιοσύνης, ού και σχυμθίσονται. Ας τον βλέπεις άκακο, ας τον βλέπεις αθώο, ας, ας τον βλέπεις άνθρωπο αγαθούλη, όπως τους λέμε συνήθως, προσπαθώντας να ταιριάξουμε τη λέξη αγαθός, με τη λέξη βλάκας. Ε, ως. Oh. Εκεί υπερασπίζεται ο Κύριος τον αγαθούλη και αυτόν που βλέπεις εσύ, και νομίζει ότι είναι ο καρπαζοή πράκτορα ο οποίο ξέρει μόνο να τρώει κατακεφαλιέ. Έρχεται ο κύριο να βάλει τα πράγματα στη θέση του.